Pros... Okay. Γιατί έρχεται να τα σηκώσετε. Ε? Γιατί αποφασίσαμε ότι αν περιμένετε λιγουλάκι έτσι ανάβουν τα αίματα πιο εύκολα. Άντε βρένετε, έστατη. Λοιπόν, άκου να σου πω. Όχι, θα μιλά με καλύτερο ύφο. Εγώ κυκλοφορώ με λεωφορείο, είμαι φτωχιά Αλλά δεν μπορεί εγώ στο σούπερ μάρκετ να αφήνω τα μακαρόνια μου και να τα τρώει ο Πακιστανό. Έχω με 400 ευρώ έχω φιλότιμο σαν Ελληνίδα. Γιατί ξέχασα τα μακαρόνια σούπερ, σούπερ μάρκετ, καλέ. Λοιπόν, γίνετε πιο πολλοί Έλληνε και αφήστε τι αειδίε να μα τρώσουν. Άνε, ξένει, όλα, τα και όλα και την όλη. Καλέ, αν Ή, πρόκειται Ή, για μακαρόνια συμφωνώ Ή, και εγώ. Τα μακαρόνια μόνο σέλνες, ακάκιε, ακούς; Αλλά μήπως το πρόβλημα δεν είναι αυτό; Μήπως το πρόβλημα είστε εσείς; Μήπως εσείς να γίνετε λιγότερο Ελληνίδα. για να χωρέσει χορεύσει κανας άλλος άνθρωπος, είδαν; Έλα, λοιπόν, ο Τσίμιο μιλάει για τον κόκκινο στρατό και πολύ καλά κάνει. Εγώ πήρα να σου πω, να σε ρωτήσω αν έχει ακούσει τι λένε οι κάθε δημοσιογράφοι τι τελευταίε μέρε για του μαθητέ και την αγωνία του. Βεβαίω. Έχουν αγωνία οι δημοσιογράφοι. Έχουν τόσο ναι. αγωνία που εκβιάζουν ναι. και απειλούν του καθηγητέ από μικροφόνου. Ναι, ναι. να μην κάνουν την απεργία μέσα σε εξετάσει. Ναι, τι. Ότι έτσι, αν κάνουν θα... τι εξετάσει οι καθηγητέ κανονικά, τα παιδιά έχουν ζωφερό μέλλον. Ναι, ναι. Δηλαδή θα περάσουν σχολέ, μετά του περιμένουν δουλειέ. Ναι. ναι, Δεν γάνουν. Ας το λέω εγώ. Αυτοί οι δημοσιογράφοι τι λέγαν όταν οι μαθητέ είχαν αγωνία για τα βιβλία του, όταν δεν είχαν πετρέλαιο, όταν δεν είχαν καθηγητές. Ε, γαργά, τι να λένε. Κινητοποιήσει. Όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι, μικροί και μεγάλοι, να το βουλώσουν, γιατί δεν ενδιαφέρεται κανένα περισσότερο για του μαθητέ από του καθηγητέ. Αν και να σου πω κάτι, είμαι κι εγώ κατά αυτή τη κινήση των καθηγητών. Ναι, γιατί. Ναι. Ε, τώρα απεργίε και μαρκαίε. Εγώ θα πήγαινα ναι. και θα του έδινα και τα θέματα. Υπάρχει όσοι, καλύτερη απεργία από αυτήν. Όσοι, όσοι αγωνιούν για του Περάστε τους... όλοι. Μαθητείε, απεργίε και τέτοια. Τι θα κερδίσουνε να τους ναι, κράσουν ναι. δημοσιογράφοι και να στρέψουν την κοινωνία εναντίον του. Λοιπόν, πηγαίνετε, μην κάνετε απεργία. Ναι. Αφήστε τα παιδιά να αντιγράψουν και δώστε και τα θέματα αν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 Καλά ρε π*****, έκανε πάλι η οικογένεια Ανδρέου, ρε π*****, η καινοτομία στην πολιτική κόμμα της Δαχμής με κατσανέβα ρε π*****, Αυτή δεν σταματάνε πουθενά. Ευτυχώς για μας. Παντά να σταματάγανε εδώ. Και αστέρον. Το αστερό. τέλος του Παπανδρέου να ήταν στο Γιώργο. Ευτυχώς. Α**, σέτα. Mm. Αποστολή. Έλα. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλά, εσείς Χίλια συγχαρητήρια. Εξαιρετική εκπομπή σα. Ο Θήμιος με έχει κατασυγκινήσει. Ξέρει mm. τι ήθελα να πω. Αυτά κάνει. Ναι, αγάπη μου. Ξέρει τι ήθελα να σου πω. Να ακουστεί λίγο. Τι. Ακόμα το ΔΣ τη ΟΛΜΕ δεν αποφάσισε τίποτε. Συνεδριάζουν. Εγώ δεν συμφωνώ προσωπικά με την απεργία, αλλά δεν έχει σημασία. Ξέρει τι θέλω να πω. Αμέσω έπιασε ο η αποστολή, η εργολάβη τη παραπλάνηση και τη κατασυγκοφάνηση δηλαδή οποιος αντιστέκεται πρέπει να φάεις κατά από Του τους αγγιρίζουμε τα κατά, να συνεχίσετε έτσι μοναδική και ωραία. ναι γεια σα. το ναι. η εκπομπή αυτή είναι ζωντανή. ναι. Yeah. να μιλήσω; yeah. ναι. ναι. Μιλήστε. Άκουσα προηγουμένω που λέγανε για τον άνθρωπο που βγήκε μια κοπελίτσα. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή. Τα κοπελά, ρίχνει, δεν ξέρω. Κοπελίτσα τέλο πάντων. Για πείτε μου. Δεν είμαι ούτε λουκά ούτε θεούσα τίποτα. Απλά ξέρω τι συσίτια δίνουν κάθε μέρα στον κόσμο. Τηλεφώνω από Θεσσαλονίκη. Ξέρω τι συσίτια δίνουν. Ο άνθρωπο. Ξέρω τι δεν κάνουν. Ο άνθρωπο τι έγινε, σκότωσε τα ξαφικά του. Γιατί. Η θρησκεία μα δεν πρέπει ό,τι και να είναι. Το χειρότερο να είναι δεν πρέπει να την ηρωθεί. Ο άνθρωπο είναι η θρησκεία σα. Να τη χαίρεστε. Έλα. Έλα. Καλά, μα πήσε φέρε μου εκεί πέρα. Πού το είδε. Καλέ, υπάρχει κάμερα. Νόμιζα ραδιόφωνο, είμαστε μόνοι. Καλέ, συγνώμη, κάτσε να μα αυτό, περίμενε. Ξέρετε, πα. να μιλήσω εγώ. Εσύ θα μιλήσει. Εσύ θα μιλήσει. Στη δικιά μου την εκπομπή θα μιλήσει εσύ. Άσε μα, κυρία μου. Η κλαψομονία είναι αυτή με τη Χρυσή Αυγή. Έχει φτάσει 10-15% θα πάρει από εσά του μαρτυρίε που κάνετε. Άντε, να αντεκατοστήσει, αυτό θέλουμε κι εμεί. Δεν προχωράει αλλιώ το θέμα, άμα δεν ανέβει η Χρυσή Δεν το βλέπει. Αφέρε που φωνάζουνε. Σκύλο που φωνάζει δεν δαγκώνει. Δεν τον είδε στο μηχανικό. Καλό για μόνο φωνάζει, τίποτα δεν κάνει. Ο σε αυτό το μακριά, γράφτε τους τα για σας δεν υπάρχουνε. Το άλλο το καραφλό δεν είδε πως το πήρανε. Ποιο καραφλό. Πικοτό το πήρανε. Το άλλο το βουλευτή. Το βουλευτή. Με το όπλο. Το πήρανε και τον βγάλανε έξω. Το άλλο με το όπλο στον καμίνη. βρισμό η καράφλα να πούμε. Που βγήκε ο Κασιδιάρης και δεν έχουν όπλα και εκείνο φώναζε. Μη μου πάρτε το όπλο αυτό το καραφλό. Το μπατσάκι ήταν η μισή μερίδα. Δεν είδε πως τον εκτόπισε. Τι τον εκτόπισε με την αγκαλιάζοντζόντζον. Εγώ ανώμα, είδα. Μπήκανε στο πρόγραμμα η, η μπάτσι με τα free hags. Με δουλεύει. Μετά. Τα... Ναι, χαίρετε Γεια σας ε, και Χριστός Ανέστη Πού το ξέρεις Το ξέρω, γιατί είναι Ανέστη Α, είδες την ταινία Για πες Όχι, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω, ε, το ξέρω. Έλα που μου το ξέρεις και εσύ Εάν δεν ε, ήταν ο Τζεφιρέλη δεν ε, το είχα μάθει ποτέ ε, ε, τώρα, Σε παρακαλώ, μην με πληγώνεις βαθύτατα Λοιπόν, ε, λέγω με... Κάρη, είμαι καλαβριτεινό και επειδή θα γίνει μια εκπομπή σχετικά με, το... με τα καλαβριτά για του Γερμανού. Ναι, ωραία. Εσεί, συγγνώμη, ποιο είστε. Για ποιο σα νοιάζω. Δεν ξέρω. Τζένι Μπότσι. Πώ είπε, Τζένι Μπότσι. Τώρα, όπω θέλει εσύ, τότε. Ε, τι, το δικό σου ελέγχο. Αυτό που θε, σύμμοπε. Λοιπόν, θέλω αυτού... να με λέτε έτσι. Και εγώ αυτό που μου λε, ακούω. Θέλω να κάνω, γεια. Καταρχά, σα πω μια είδηση. Του χρόνου, λέει, θα τον του φεκίσουνε. Γιατί i nie Και θα σα πω και κάτι άλλο. Εντάξει, δεν έχω αντίρρηση. Μην το, το, το σουβλίσουνε μόνο. Ευτυχώ που τα δεν το τα έχουν τα σκεφτεί. Ε. Μην το σουβλίσουνε. Σκέψη μετά, ε, ε. αντί για Σταυρό, να κάνουμε αυτό το πράγμα. Το γύρω-γύρω σε σούβλισμα. Άκουμε τώρα και κάτι άλλο. Λέει ο μεγάλο εκεί από το μικρόφωνο που έχει πάρει ότι μία για πάντα σκοτώσαμε τον φασισμό στι 9 του μήνα. Ωραία, πίσω που έχει μείνει, πού νομίζετε ότι είναι 10 του 1945? Δεν είναι 10 Μαου του 1945. 2013 έχουμε. Ο φασισμό είναι δίπλα μα καθημερινά. Μα πυροβολάει. Άμα ο διοικητής της τροχίας έχει κάκαλα και σέβαινε τα γαλόνια του, θα πάει να καθαρίσει τις τουρνάρια από τα διπροπαρακαρισμένα, τη Σόλωνος, την Πατριάρχο Βιβακήμα από τα τρακτέρια το βράδυ και να αφήσει ήσυχους στους ταρύφες στα νοσοκομεία να πάρουνε κανένα κυροντάκο. Αλλά πού να σε βάσει τη γαλόνια. Εκεί παιδί το αντριλίκι του. Στους πεινασμένους, στους ταρύφες. Καλή σου μέρα. Γεια σα, Αποστολέ! Yeah. Κάνεις. καλά, Να πω και εγώ ότι την Κυριακή ε, εκδήλωση μνήμη και τιμή. Την Αρτέμιδα. Αρτέμιδα ήσουν έτσι. Ξέρω, ξέρω. Μπράβο, για την νίκη. Γιατί τι, για τα μαθήματα που κάνουν οι Χρυσταφυλίδε στα παιδάκια. Α, όχι, λάθο. Για πε. <laughs> για την νίκη κατά του φασισμού. Πώ νίκησε, πάτε. νίκησε, πώ. Ε, τώρα εκεί εμεί έχουμε περισσότερα προβλήματα, αλλά πιστεύουμε θα νικήσουμε και εμεί για δεύτερη φορά εκεί. Α, το πιστεύετε. Ε, το πιστεύω. Μου αρέσει που το πιστεύετε. Παλεύουμε, θα δούμε. Η πίστη σώζει. Το έχω δει σε κάτι ταμπέλε πάνω σε κάτι βουνάκι, το γράφουν οι διάφοροι. Έκαλα, αλλά σώζει η πίστη, αλλά. Σώζει καλάι λένε, σώζει. Θα σώσουμε εμεί 6,5 ώρα Επίση Επίσης ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη για να σώσει τους αμαρτωλούς Πολύ οι νοήδες αυτές τις μέρες Μα όχι έκανα βόλτα σε βουνά τη επαρχία. Δεν σε βοήθησε πολύ βλέπω Γιατί? <laughs> Καλέ και πιστεύω Άρα θα σωθώ και έμαθα ότι ο Ιησούς ήρθε για να σώσει τους αμαρτωλούς Τι δεν πήγε καλά δεν ξέρω Πολά... Πάντως γι' αυτό ήρθε Στους πολιτικού δημοσιογράφου. Και ούτω καθεξής το τραγούδι του, του, του Θανάσης του Ποπότος θα δίνει τον Πεκλυμπάνη Για να ξέρουν τι θα τους έρθει Μια νύχτα τάρτε από μακριά Πράμα να μάνα αέρας Να μην μπορείς να κοιμηθείς Πράμα να μάνα μόλις τον άνασάνεις Μια παραγγελιά θέλω ναι. Να λέει κάποιος Χριστός Ανέστη Και να φωνάζει ο Άδωνης πάλι για αύριο Χριστός Ανέστη Ζίζος Ράιζον Πάλι Χριστός Ανέστη Χριστός Ανέστη Να σκάμει θελακουλμπυριάριδες Θα Τα μάρι στα μαλλιά Μπράμα να μάρι Κράνα Και μες στο στόμα θα γυρνά Μια παρακείλει για την παρασκευή; Το κουμουνοστό. Γεια σα! Γεια Παρακαλώ ερώτηση. Στο πρόγραμμα. Κυρία Μακρύ, διαφήμισαν ένα φάρμακο για τη φαγούρα από τα κουνούπια και από αυτά. Ναι, όχι είναι από τα κουνούπια, δεν ακούσατε καλά. Είναι, είναι από τη φαγούρα από τα κουμούνια. Που είχαμε μια φαγούρα που δεν πήγανε καλά. Από τα κουμούνια. Κουμούνια. Ναι, βγαίνει και σε ταμπλέτε. Είναι φάρμακο, είναι σε ταμπλέτε. Και σε φιδάκι. Είναι καλό για... Σε φιδάκι, φιδάκι δεν ξέρω να το πιάσατε. Ωραία. Φιδάκι, αυγό, φιδιού.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 Και δεν είναι για του αλλεργικού άσχημο. Είναι και για του αλλεργικού άσχημο. Είναι καλό, Πολύ, Πολύ. Ευχαριστώ πάρα Αλλά προσέξτε, μη σα τριμπήσει. Κουμούνι, μη σα τριμπήσει. Α, μόνο κουμούνι. Ναι. Τίποτα άλλο. Όχι, όχι. Ούτε είναι, ούτε αντικουμουνικό. Ούτε. είναι αντικουμουνικό. Είναι αντικουμουνικό. Πώ λέμε, αντικουνουπικό. Αντικουμουνικό. Κουμουνοστό. Ευχαριστώ πολύ. Θα κατεβήσα να να αν τα κατεβήσα λίγο. Να παριχρώμα και ζωή, βραμανάμα, αν της μοναξιάσω κύπος. <Τιλίου> <Τιλίου> να σου πω, στη αυτό να μου το βάλεσε τι; Περίπτωση είναι η εξής ότι αντιλήφθηκα όρισμένες κτίπους και πέρα και τι λες; Προχύθηκα προς την κατέφυση αυτή. Τι λες? Και προχώρησα να πούμε και είδα τώρα ένα τσικούρι να ρεβω ναι Και ένα μαχαίρι περί 35 πόντου Τι λες να, να, Ναι 35 πόντους να Για δύο μέτρα γης τώρα, κύριε Παμινόδα έλεος δηλαδή ε, Αντιλήφθηκα την κατάσταση αυτή και προχώρησα και ήρθα σε επαφή κοντά κοντά Και λέω τι κάνετε εκεί γιατί το κάνετε αυτό Και είδα ότι το τσικούρι κατευθύνει στο κεφάλι μου Κατέβαινε, κατέβαινε το τσικούρι κατέβαινε στο κεφάλι μου Πώς αμήνθηκες κύριε Παμινόνα λοιπόν αντιλήφθηκα λοιπόν ναι. ότι το τσικούρι αυτό πρέπει να αναχωρήσει <ΚΚΚ> <ΚΚΚ> <ΚΚΚ> Αναχωρήσεις τσικουριών της Τσεκούρ Airways Παρακαλούνται οι επιβάτες να προσέλθουν στην πύλη Δέλτα Λοιπόν και αντιλήφθηκα λοιπόν ότι έχει το τσικούρι έτσι αυτό μάθος Έστειλε σαν μύθικε. Μια κίνηση ναι. και το, το, το, το βούτυξα και το πέταξα. Κάτσε. Εκεί όμω μου μπήκε το μαχαίρι στην κοιλιά. <σκυρίζε> αλλά έκανα ένα άλμα προ τα πίσω. Εκεί χτύπησα το χέρι, βούτυξα από, από τη μέση ναι. το μαχαίρι. Έκανα μια λαβή έτσι ναι. και το πήρα. Ε, από εκεί το πήρα το μαχαίρι και σηκώθηκα και έφυγα. Τα μελισσάκια θα γυρνούν. Βραμμα να μάγει γύρω από τι πολιθρούνε και Το νερό, το κρύσταλλο. Τα μανιά, μανιά. Αν φαρέει από τι οθόνε, αποστέλνει. Έλα. Καλημέρα. Καλώ ήρθατε. Χρόνια πολλά. Χρυστο σαν Καλά τώρα, έλα. Πάμε παρακάτω. Αύριο. Θα μου κάτσει μια χαρά παρακαλώ. Αύριο Παρασκευή. Μπορεί να μου βάλει λίγο το τυμιατό. Θα δούμε. Εντάξει. Να σου πω αυτό που σε πήρε και σου λέει τον Αμαζόνιο και τον Βενιζέλ ήταν ο Α, δεν ξέρω. Λε. Για κάνει μια σύγκριση. Λες να είναι φίλο. Αυτό με φιλεπικιέσαι. Ρε Λαμογείο, πού είσαι κρυμμένο. Στο λαγούμι μου. Στο λαγούμι σου. Είμαι κρυμμένο, κάτω από φασίστες. Ε, καλά, εγώ. Για να μην φαίνομαι. Α, αυτά τα βρωμαλιτρώνια και στον Αμαζόνιο να πάνε να κρυφτούν μεθαύριο, έχουν την εντύπωση πω δεν θα του βρούμε. Το φαντάζε το χοντρό με κόκκαλο στη μύτη. Ε, και το με μια θρόμπα στο κούτελο μεγάλη. Για μια διαφήμιση θέλω να κάνω. Τι διαφήμιση? Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά. Καμπαρέ στον Πειραιά. Πάνε ναύτε πολύ. Δεν ακούω. Έχει ναύτε πολλού, μαζεύει ναυτικό. Μέσα, σκάνε με τη φρεγάτα. Ρε Μίτσο, ε, θυμιατό πέσαμε, Ρε που... Πώ Πώς, Σε θυμιατό, είσαι τι είσαι, Ρε Πανιστήρι. Ξαπτέριγο. Ρε Μίτσο, πάνω σε θυμιατό πέσαμε. Μπορεί να μου δώσει κανένα να μιλήσει σοβαρά. Ο ποιο είναι ο ναύτη. Ε, μαλάκα, μπορεί να μου δώσει κανένα να σοβαρά. Τι γνώμη έχετε για τον Τζαρούχι. Με, με, μου πλάκα. Είσαι, ο τάξιος, ο με, Λέσου, ότι άμα από εκεί. Για πες. Ευρώ. Ναι. Καλέ καμπαρετζή, ήρεμα. Έτσι κάνεις και στα κορίτσια. Γι' αυτό δεν πατάει ναύτιση. Να ξέρει. Αν μου δοσει κάποια συνέχεια, ρε... τι έχει όλε τρύπχε. Ρε... Ωραίο τρόπο, ωραίο τρόπο. Καμπαρετζή άνθρωπο και μιλάτε έτσι. Αγερά να σε τιμωρώ, πράγμα να μά. Να σε και παιχνιδιάρι. Κι αν βαρεθεί ψυχούλα μου, πράγμα να μά. Να αρθεί να μου την πάρει. A bo soli Έλα ρε φίλε, λοιπόν, θέλω να κάνω μια φίλη για την Παρασκευή, βασικά. Άντε. Λοιπόν, το κομμάτι εκεί που είναι ο Παπανδρέο που λέει γελάτε, γελάτε, ξέρω εγώ. Ναι, γελάτε, γελάτε. Εσεί γελάσατε. Εσεί γελάσατε. Εσεί γελάσατε. Μετά οι παππού μου ήταν, όπω το λένε, στην εξορία και οι παπππού στην εξορία. Πάει και πάει σε κρανίο στη βουλή. Έχετε πολύ ώρα να το βάλετε. Εντάξει, μην το βάλω σκέτο, θα το βάλω μαζί που λέει Ο πατέρα εξορία. Θα βάλω και λίγο μίκι. Μπάω έτσι, έτσι, ωραίο. Αν θέλετε να μορράξετε. Αξιολογήσετε την ηρωική μου ικανότητα κάντε την. <σομίως> Αλλά δεν ακούτε όμω την ουσία. <σομίως> δεν ακούτε. Είμαι όμω έλλεινε διασπορά. Ναι, είμαι. Και με περίφανο το δική έλλεινε διασπορά είμαι. Ναι, <σομίως> ναι κύριε. Επιτέλου, επιτέλου αυτό το αστείο. Ναι, γελάτε, γελάτε. Και είμαι έλλεινε διασποράς όχι επειδή το επέλεξα, <σομίως> επειδή, επειδή δύο φορέ ο πατέρα μου βρέθηκε στην εξωρία. <σομίως> εξωρία και το σπίτι ορφανό και ο με έξι φορές Μουσική Μουσική Μουσική πρέθηκε σε εξωρία για να κοιτάει από ψηλά βράμαν αμάν του κόσμου τυραστώνει να ξεχαστεί σαν τον βουνό βράμαν το περσινό το γιόνι Έλα. έλα. Διπλή παραγγελία για την Παρασκευή. Λέγε. Λοιπόν, θέλω το έρικα, το εμβατήριο. <Το> Που κολλάει Γιατί να ακουστείς την Ελλάδα το Έρικα Θες να πεις κάτι Δεν έχουμε κατοχή Θες να πεις για τα εγχώρια τσιράκια της Μέρκελ κάτι ε, Κάτι τέτοιο φαντάζομαι Κάπως κάπως έτσι Γιατί φάσαμε το παλικάρι με το μηχανάκι Πού κολλάει ε, Δεν κολλάνε μεταξύ τους Με την Δίζα. Με την Τίζα ναι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 Γνωστοί! Εδώ είναι όλα πλάκα μου κάνει. Τι πλάκα να σου κάνω, φίλε? Προκύψανε κάποια προβληματάκια ακόμα. Ανέβηκε λίγο η τιμή. Τι πράγμα? Η τιμή, λέω, ανέβηκε η τιμή. Ε, εσύ πλάκα μου κάνει. Τι Ρε πλάκα να σου κάνω. Ο ότι είσαι αλλά μην Είμαι μην... πλακατζή, μην... αλλά είχαμε προβληματάκι. Ε... Δεν αστεί αυτά, θα πληρώσει τώρα, μη μου λε τέτοια. Να είσαι να στο μηχανάκι, είναι τρία Και εσένα και τον άγγελο μαζί. Ε. Αυτό είναι άλλο θέμα. Μαζίκαμε ας... με λες. Θα σας γα***σα και τους δύο. Άμα είναι να μας γα***σεις και... πάει έξι κατά το Στάρικα. Είμαι ακριβώς. <γλυκοί> <τισμίλυκο> <γλυκοί>